Συμμετοχή τους στη σημερινή εκδήλωση μας γεμίζει όλους δύναμη. Ελπίδα και αισιοδοξία για το αύριο. Είναι η κυρία Κατερίνα Λέχου. Ωραία. Η αγαπημένη ηθοποιός. Μιλάει για τον κυριάκο Μητσοτάκη που μας γεμίζει αισιοδοξία για το αύριο. το Ό, σήμερα. Ό,τι και να είπε είναι λίγο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τι ξέρει Λέχου. Τι τη ξέρει, λέω τι ξέρουμε όλοι. Όχι, δεν το ξέρουμε όλοι. Τον είδε μια άλλη κυρία από κοντά. Είπε την κόμενο θέα μου. Τον είδε κι λε. Μακάρι εσύ, τι μανούλι είσαι, δεν μπορώ. Τι λέω που τον είδε από κοντά χτε. Δεν είπε τέτοια, ήταν συγκρατημένη. Ε, είναι δημόσια εκδήλωση. Ε, τι, τι να λέει, έχουμε τον κόμενο κοντά μα. Έχουμε τον κόμενο <laughs> με αυτέ τι ρόγε, τι θελκτικέ που εμβολιάζεται και στενάζουν τα εμβολιαστικά. Αεροδρόμιο εγγενίαζε. Αεροδρόμιο Αεροδρόμιο ρόγε του. Απογειώνεται. Απογειώνεται από τι ρόγε. Στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτή η σεμνή τελετή που πήγε να. Το υπάρχουν, παιδί μου, είναι τα αεροδρόμια που ανακαινίζονται αυτά τα περίφημα 14. Okay, δεν δικά μα είναι. Όχι, <laughs> ναι, αλλά αφού ανακαινίστηκαν. Α, ναι, τέλο. Δικά μα, είναι η χρήση, είναι σε άλλον. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Μητσοτάκη, έγινε μια εκδήλωση. και Παρουσίαζε η κυρία Λέχου και είπε αυτά. Τα Ράει. πολύ ωραία λόγια για τον πρωθυπουργό. Αμέσω μετά πήρε το λόγο ο πρωθυπουργό μα. Που μα γεμίζει ελπίδα, αισιοδοξία, όπω τα αλληλία έχουν και άλλα. Μ, μας γεμίζει γενικώς. Ναι. Τα τραδιάζει πάνω ναι, μας. Ναι και έκανε, έδωσε ευχές γι' αυτό και για τα άλλα 13 αεροδρόμια. Καλορίζηκο λοιπόν το νέο αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλορίζηκα τα 13 περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία το πλαισιώνουν να είναι πάντα γεμάτα καταιγίδε, αλλά κυρίως πάντα γεμάτα κενά αέρος. Καλή Καλά πάει, Καλά, πάει. <laughs> Καλά θα πάει και αυτό Όταν εύχεται τέτοιο ο Πρωθυπουργός γίνεται τα ανάποδα Γι' αυτό το βάλαμε εμείς έτσι για να μην έχουν καταιγίδες και καινά ένα αέρος. Το επόμενο είναι να υιοθετήσει ένα αεροπλάνο από αυτό το αεροδρόμιο Και να κλείσει την άλλη μέρα <laughs> Όπως έκανε με τον πίνατε. <laughs> Περίμενε με μεγάλο θέμα ανοίγεις τώρα. Ε, δε... Με την ευκαιρία το άνοιξε. Με την ευκαιρία το άνοιξε γιατί το καταφύγιο που ήταν ο τη στην Ηλιοπολή δεν είχε άδεια. Δεν είχε ναι. Ναι και το παράνομο ας... ο Υπουργός υιοθετεί από παράνομο τέτοιο χωρίς άδεια. Μισό Α. μια στάση εδώ. Ε, μια που δεν ήταν τις παρούσες αφού τελειώσαμε τις ευχές στα αεροπλάνα κτλ. Κανένα καταφύγιο τέτοιο για να καταλάβεις πόσο μπάχαλο χώρα είναι δεν έχει άδεια. Α. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν άδεια. Είναι κάποιοι θελοντές, δηλαδή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, πλαίσιο για να που αυτό. εγώ και εσύ που είμαστε θελοντές χωρί να θέλουμε να κερδοσκοπήσουμε. Α, πραγματικά είναι και Σε και συνεργασία υπά. με ένα Δήμο. Καμία από τι πολιτικέ που κάνουν οι Δήμοι δεν χρηματοδοτείται. Κάποιοι Δήμοι μαζεύουν τα αδέσποτα. Τίποτα. Ωραία, είναι είναι έτσι, όλο όλο. Πρέπει να όλοι. Γιατί υποτίθεται τώρα έρχεται Μας ένα νομοσχέδιο. Δεν ξέρω γιατί το κλείνουν αυτό. Αλλά έρχεται υποτίθεται ένα νομοσχέδιο, το φέρνουν βορείδη στο αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή. Που τακτοποιεί κάποια τέτοια θέματα, φαντάζομαι, δεν, δεν ξέρω, θα μπουν και αυτά τα θέματα μέσα εκεί. Όντω πρέπει να είναι αυτά τα καταφύγια, γιατί μπορεί κάποιο να εκμεταλλευτεί την καλή διάθεση υπεράσπιση των ζών και να το κάνει επιχείρηση. Εμπόριο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Που αν είναι επιχείρηση εμπόριο, να δίνει και τα νόμιμα, ναι, να ναι, πληρώνει ναι, ναι. και εκεί. Αλλά τα επειδή πράγμα. εδώ είναι οι εθελοντέ και βοηθάνε μαζί με του Δήμου, είναι λίγο χαρτογράφοιτο το τοπίο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λοιπόν. Γίνεται Ο... δουλειά. Κάνουν δουλειά όμω όλα αυτά. Όχι επειδή κάνουν δουλειά. Μα επειδή κάνουν δουλειά και επειδή δεν υπάρχει κράτο, κρατική... είναι παράνομο. Δεν υπάρχει. Άμα είναι παράνομο, είναι παράνομο. Ε, άμα είναι παράνομο, είναι όλα παράνομα. Με αυτό σου λέω. Επειδή δεν υπάρχει κρατική ε, πολιτική για όλα αυτά τα θέματα, ξεπετάγεται η πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή όταν θέλει το κράτο να την ελέγξει, προφανώ είναι παράνομη. Όχι σε αυτόν και σε άλλου τομεί. Έτσι, μερικέ φορέ το αφήνει και επίτηδε στο κράτο σε άλλα σοβαρότερα θέματα, για να μπορεί να μαγειρεύει, π.χ. κανάλια. Ας πούμε Από το 90 Τι έγινε με εκείνε τι δόσει, Δίνονται. Ναι, ο, Τώρα λες για τον νόμο Παπά. Όχι. Έχει κάθε χρόνο για 10 χρόνια να δίνουν 3 εκατομμύρια, πόσο είναι. Ναι, χαμόρφωση. Τι δίνεται. γίνεται, Του βάζει τέλο πάντων τώρα τράπεζα. τράπεζα, στην Και αν δεν μοράς, τα δώσει, θα σου δώσω μια καινούρια λίστα πέτσα για να βρει να τα δώσει. Πώ λέμε εμεί, Έχω να πληρώσω ΔΕΗ. Ξέρω εγώ τι άλλο μπαίνω στο iPad και πλύνω. Όχι, έχω πληρών, και την άδεια του παπά. Έχω και τη δόση του καναλιού να δω. Έτσι ακριβώ λειτουργούν κι αυτή. Έχουμε μια φωτιά στο λεποχώρι εκεί στην Κορνηθία. Και <χω> λίγο <χω> Αττική μπαίνει <χω> φωτιά. Δεν έχει σβήσει ακόμα. Δεν έχει βύσει. Έχει φτάσει καπίνη με εκτομπία. Ναι, με, από, από, από χτίστα <χω> φωτιά. <χω> <πράτη, χω> <πράτη, χω> σε όλη την Αθήνα. <χω> <χω> ε, και βγαίνει ο εκπρόσωπο τη πυροσβεστική σήμερα το πρωί, ο κύριο στο Open. Βγήκε και σε όλα τα κανάλια, αλλά στο Open τον ρώτησαν αν ίσχυσε το 112. Mm. Θυμάστε το 112 που μου χτυπάει και στην τρελαϊκή. Μα πέρυσι τα καλά καθούμενα έτσι Σαφνικά, για το εφέ. Σαν να κορονάει το καράβι, έτοιμο να πάει στον τέλο. Στην πρώτη καραντίνα για να κάνουν σόου εκεί ο χαρδαλιά. Απογεύματα, βράδια, επίδειξη, χαμό μετά όλη Τι ώρα που χαμός λειτουργεί το κράτο. το παιδί μου, δεν είναι Λοιπόν, ρωτήθηκε ο κύριο Βαθρακογιάννης τη Βηγαζοεστική αν λειτουργεί. Κύριε Βαθρακογιάννη, το 112 λειτουργήσε, το χρησιμοποιήσατε. Βεβαίω λειτουργήσε, είναι ο αριθμό τη πολιτική προστασία. Δηλαδή, οι, οι κάτοικοι των οικισμών αυτών έλαβαν το μήνυμα. Δεν χρειάστηκε να λάβουν μήνυμα γιατί δεν κινδύνεψε κανεί με την έννοια ότι δεν έφτασε η πυρκαγιά στι κατοικίε και μετά να χρειαστεί να γίνει κάποια ενημέρωση. Λειτουργήσε όμω. Η... Δεν χρειάστηκε. Δηλαδή. Ο πέρυσι πέραγε από την Εθνική Οδό και πιάνει ότι είσαι έξω από την Κατερίνη και σου στέλνει μήνυμα: είσαι σε περιοχή κόκκινη. Ποια Κατερίνη, σου στέλνε... <laughs> Ό,τι γινόταν, σου φτερνιζόταν κάποιο, σου Εδώ λοιπόν. Λειτουργήσε, λέει ο εκπρόσωπο τύπου. Αλλά δεν χρειάστηκε ναι, να στείλουμε μηνύματα. Τότε πώ λειτουργήσε. Το 112 λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο μόνο. <laughs> με μήνυμα. Σου έρχεται ένα μήνυμα αυτή τη σιρήνα. Πώ λειτουργήσε. Πρώτον. Δεύτερον. Λέει δεν, δεν χρειάστηκε γιατί ήταν απειλή φωτιά. Μα αν έρθει φωτιά σπίτια. στα σπίτια. Πέρα από αυτό. Τρία. Αν έρθει τέσσερα ποσά. Όχι, δεν καταλάβα. Συμφωνώ. Αν έρθει φωτιά στα σπίτια μέχρι να, πα, να δοθεί εντολή στο 112, να το λάβει το 112 και να φύγει. Δεν θα φύγει ποτέ. Καμένο θα φύγει. Αυτό έχει νόημα από πριν, να πάρει κάποια μέτρα. Πέρσι, γιατί μα το στέλνανε μέτρα κατά του COVID, ανακοινώνονται. Που ο COVID είναι λίγο, δεν είναι τη φωτιά, είναι πιο φλου στον αέρα και θα καεί εκείνη την εποχή. Πιο διακριτικό. Ναι, είναι, ναι. Χτυπάει αλλιώ. Δηλαδή, σε χτυπάει λίγο πιο εριστικά. Δεν λέω, και αλλά έρχεται, σου δίνει ένα τράτοχο. Και έρχεται και το τρίτο θέμα προκύπτει από όλα αυτά. Ο κύριο Βαθρακογιάννη, που δεν τον ξέρουμε, είναι εκπρόσωπο τύπου ενό σώματο. Είναι εκπρόσωπο τύπου μια κρατική υπηρεσία στην Ελλάδα. Δεν ετοιμάζονται όλοι αυτοί να βγουν. Να, μια δουλειά έχουν να κάνουν. Να πω τη σωστή απάντηση στη σωστή ε. ερώτηση. Γιατί όταν είσαι πρόσωπο τύπου, δεν είσαι στο επιχειρησιακό κομμάτι. Όχι. Να κάνεις να δώσει εντολές είσαι για να βγει και να κουραστεί. Ετοιμάζομαι, τειλόραση. είμαι ετοιμόλογο, ξέρω τι θα πω, βλέπω, προβλέπω, ετοιμάζω όλε τι βγαίνω και λέω και πείθω. Γιώργια, τι. Δεν λέω από τη μία λειτουργήσε, αλλά δεν χρειάζεται να λειτουργήσει. <laughs> τι είναι αυτό, δεν. και τον κοιτά. Όλοι είναι έτσι, από πάνω μέχρι κάτω. Είναι αυτή η αντίληψη των Ελλήνων και του κρατικού μηχανισμού του συγκεκριμένου και οι άνθρωποι που διορίζονται σε τέτοιε θέσει. Προφανώ δεν είναι ότι όλοι είναι έτσι. Όλοι είναι έτσι σε αυτέ τι θέσει. Ναι, ναι, ναι, Γιατί Άρα, είναι αυτού... και ο που θα. Ναι, κάνει δε, τη δουλειά. δεν λέω και τον πυροσβέστη που θα κάνει τη δουλειά. Λέω ότι η εικόνα. Ναι, η εικόνα. Στην εικόνα είναι Στην εικόνα έτσι. και επειδή. Στι θέσει αυτέ είναι έτσι όλοι. Είναι η εποχή τη επικοινωνία. Ξέρουμε όλοι, έχουμε όλοι στη χούφτα μα ένα. Όπα. <laughs> ένα αντικείμενο. Ναι, ναι. Ναι το οποίο το, το... τηλέφωνο το κινητό Α, εννοώ Που μέσα εκεί είναι όλο ο πλανήτη. Ναι οκ okay. και, και αυτό που μέσα εκεί είναι όλο ο πλανήτη Μπορείς να έχεις πρόσβαση ανα πάσα στιγμή Βλέπεις κάνεις κρίνει. Οπότε πρέπει ο εκπρόσωπος Του τύπου του Υπουργείου Του Κράτου, πρέπει να είναι πάνω από αυτό Να είναι πιο πάνω από αυτό Πώ ήταν κύριος Χαρταλιάς Που, πριν από που μιλούσε μας. λατινικά Ναι και αυτό Τιμάσε, Τα μίλησε μια φορά και τα παράτησε από εκεί και πέρα δεν ξαναμ Ο κύριο Χατζηδάκη, ο υπουργό εργασία για το περίφημο νομοσχέδιο, βγήκε σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη. Του κάνει μια ερώτηση στον αντένα. Του κάνει μια ερώτηση εκεί, πιάνει μια ανθιποπτική. Έχει πολλά κρυμμένα άρθρα αυτό το νομοσχέδιο και διαχωρίζει του εργαζόμενου σε διάφορε φάσει. Αυτού Όλα τώρα, μελετημένα αυτούς... π... τα κρυμμένα Όλα άρθρα, με... βέβαια. αυτά ειδικά. Για να είναι μόνο σε παραθυράκια ότι όχι στο φαίνεστε. Πιάνει ο Παπαδάκη ένα τέτοιο παραθυράκι και του κάνει μια ερώτηση. Μια αδικία για, τους, για εκείνους οι οποίοι θα προσληφθούν ε, με, με μερική διαδικασία απασχόληση. μερικής απασχόληση. Εκεί την υπερορία δεν την έχει το στο 40% της εγκατασίας, το έχει το στο 12% Ουσιαστικά αυτό είναι ήτανε, ένα κίνητρο αυτό ήτανε. φτηνή εργασία Μερική απασχόληση. απασχόληση θα σε έχω για τρει μήνες Θα σου αλλάζω τα φώτα στη δουλειά να δουλεύει. Αλλά δεν θα μείβεσαι όσο άλλο, ο, ο οποίο είναι μόνιμο. Με σύμβαση του χρόνου. Ήταν επί το ήτανε και επισήριζα. Και αυτό το, το αυτό το ποσοστό κρατάμε. Πρέπει να ξέρετε ότι η οικονομία έχει, έχει ισορροπίε. Η οικονομία έχει, έχει ισορροπίε. Έχει δηλαδή, αυτή την ώρα έκλεισε η περσινή χρονιά λόγω του κορονοϊού με ύφεση 8%. Μπορεί κανεί να κάνει τον φιλεργατικό και να πηγαίνει από το ένα άκρο στο άλλο. Και στο τέλος να ζημιωθούν επιχειρήσεις, να αρχίσουν να κλείνουν, να μένουν παραπάνω άνεργοι Ενώ φαίνεται δηλαδή ότι πά να κάνεις καλό, το τέλος να κάνεις κακό Ναι γίνεται, δεν βγαίνουμε, έχει Μάνα ισορροπίες η οικονομία ε, Ναι, έχει ανισόρροπους από ό,τι ακούμε, αλλά δεν έχει μόνο ισορροπίες Απλά η ισορροπία είναι κάτι σχετικό, σαν τη δικαιοσύνη, μπορεί να γέρνει Τι να κάνουμε Τι να κάνουμε Έκανε το, όπως... το ζύγι Ε, θα τη, αυτοί οι εργαζόμενοι που λέει εδώ Παπαδάκης δεν θα έχουν την ίδια τύχη με του άλλου εργαζόμενου. Ας ανοίξουν επιχειρήσει. Α γίνουν εταιρείε. Να γίνουν union Μπράβο. όλοι μαζί και να κάνουν. Ο union σωματείο, δεν πάει εδώ. Να, να ενωθούν εκείνοι. Να, να ε. πάντων. Ναι. Για να κάνουν μια επιχείρηση να έχουν μετά αυτοί οι εργαζόμενοι. Με, με, με το του για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων δεν βγαίνει Και Άρα υπολογίζει, υπολογίζει εκεί. Ε, εδώ είναι ταξικότατη αυτή η δήλωση. Παίρνει θέση. Βέβαια, ναι. Δεν με Απλά νοιάζει. ότι είναι φιλεργατικό μετά. Δεν με που δεν θα ζουν αυτοί, δεν θα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αλλά θα υπάρχουν εταιρείε. Είναι Να. απόφαση. Σε όλα τα άρθρα, κάθε λέξη είναι απόφαση. Και σε όλα τα άρθρα, έχει Αλλά τι να κάνουμε πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις ναι. Αλλά τι να κάνουμε η ανάπτυξη. Για να έχει, αλλά, για να έχει ανάπτυξη, να έχει δουλειά ο που, δεν θα έχει όμω δουλειά, κανον... δουλειά παραπάνω, αλλά έχει λεφτά κανονικά. Ναι, αλλά έχει λεφτά, λεφτά οικονομικέ. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, τώρα, και να σου πω, παίρνει και περισσότερα ρίσκα αυτό που έχει η επιχείρηση. Αυτό που έχει ο Αυτό δεν έχει χειρίστη, νίσκα... 600 ευρώ. Έτσι, τι τι να 6 εκατομμύρια. διαχειριστεί. Να δώσει να λεφτά, να Αυτό με Το για Κάνει μια ερώτηση. Ποιες Μα, μάλλον να χρησιμοποιούμε τον όρο. Ναι, Γιατί υπάρχει. λέμε τον όρο υπερορίε, δεν υπάρχουν. Τον ρωτάει άλλο. Μάλλον, το, του κάνει μια ερώτηση ο Παπαδάκη και άκου να δει πως δεν δίνει καμία απάντηση ο Χατζητάκη. Γιατί ο εργαζόμενο θα ζητήσει από τον εργοδότη του να μην πληρώνεται τι υπερορίε και να παίρνει ρεπό ημέρε άδεια. Λέει σε περίοδο που τα φέρνει δύσκολα βόλτα. Θα πάει στον εργοδότη και θα του πει: Βάλε με να δουλεύω όσε ώρε θέλει, μου δώσει λεφτά. «Δώσου μου μέρες να κάτσω, εγώ δεν θέλω να κάτσω, εγώ θέλω να δουλεύω και να πληρώνομαι», λένε οι εργαζόμενοι. Η βάση είναι το οκτάωρο. Μπράβο! Το οκτάωρο στο άρθρο 54 επανακατοχυρώνεται. Μπράβο! Μπράβο. Ενθήμερο, οι 40 ώρες εβδομάδα δουλειά. Με βάση το οκτάωρο όλα αυτά τα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες και εδώ και αλλού υπάρχουν υπερορίε. όπου συμφωνεί εργοδότης και εργαζόμενος και όπου υπάρχουν ανάγκες φυσικά ε, μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν υπερορίε και με αυτόν τον τρόπο κουράζονται παραπάνω οι άνθρωποι φυσικά και βάζουν και παραπάνω λεφτά στη τσέπη τους. Η ερώτηση ήταν... Μοιάζεται για όλα. Πως, τα, και πώς τα ξέρει. Και έχει γνώση. Τι άλλο θα πει αυτός ο άνθρωπος και βγαίνει κάθε μέρα. Λέει εδώ γιατί να μην τα πληρώνεται. Δηλαδή αυτό το δίωρο που είναι το παραπάνω, παραπ Πολλοί εργαζόμενοι λένε: Άντε να το δουλέψω. Αλλά θέλω σε λεφτά, όχι να κάτσω πέντε μήνε μετά. Και αν και όποτε και όταν θε, εσύ. <σχει> ναι, ναι, ναι, να το πάρω. Και αντί να δώσει απάντηση επί αυτού, λέει ότι υπάρχουν υπερορίε θεσμοθεωτισμένε και κουράζεται το άλλο που δουλεύει <σχει> εκεί. Από πάλι δεν ξέρω. Πραγματικά δεν το έκανε. Δεν καλά την ίδια ερώτηση που έκανε πια αυτιά πριν λίγε μέρε. Συμφωνίε είναι συμφωνίε. Δεν απαντάει. Είναι θέμα συμφωνία. Σε αυτό δεν απαντάει. Ποιο το χάφτει αυτό ότι θα πάει α πούμε στον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ και να πει, κύριε ιδιοκτήτα, θέλω να κάνουμε μία. Συμφωνία, <laughs> που θα με συμφέρει. Έχει φύγει ήδη <laughs> με κλωτσιά Φιλάκι. από το γραφείο. Με κλωτσιά έχει φύγει ήδη. Θα του κάνει μείωση με το καλημέρα να δεδοθεί. Μα δεν θα πάει κανεί εργαζόμενο μόνο του να πει Δεν μπορεί θα... να πάει. Θέλω συμφωνία. Μα και το σωματείο να πάει. Πάλι δεν είναι υπέρ του. Τρία εκατομμύρια θα... εργαζόμενοι. θα γυρίσει το σωματείο, ξέρουμε ποιο θα τον δαγκώσει όμως Αυτό που ο Χατζηδάκη θα τον προημοδοτήσει. είναι δυνατόν, είναι 3 εκατομμύρια, 3,5 εργαζόμενοι πώς είναι ο πληθυσμός που δουλεύει όσοι είναι, θα πάει κανείς από αυτά όσοι τα έλεγες, εκατομμύρια πια, ναι, έλεγες, okay. θα πάει κανείς από αυτά τα εκατομμύρια θα πει τώρα πάω να ζητήσω συμφωνία ναι, ναι. πώς θα δηλαδή εδώ εμείς έλα Γεωργά και αγάπη μου ετοιμάσου, είσαι έτοιμος ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε, πάω για συμφωνία βγάζω ένα ραντεβού. για συμφωνία Είναι που ποιον κοροϊδεύει, γιατί έτσι τα βλέπει ο Χατζηδάκη. Που δεν έχει δουλέψει ποτέ. Και γύρισε κάποιο πίσω και είπε: Α, το πείδηξα τα φαινόμενα. Ναι, ε, η παιδιά, ε, έκανα μια συμβουλή. Ακούρουφηξα το αίμα, παιδιά, ε. Να πάμε κι εμεί, θα πούνε οι άλλοι. Να <laughs> Πάμε κι εμεί τότε. Ναι. Και θα κάθεται ένα αφεντικό μέσα θέλει: ελάτε, ναι, παιδιά, ναι, ναι. δικαιούστε. Ναι. Το λέει ο νόμο Και αφού κέρδισε ο προηγούμενο, υπάρχει προδικασία. Μα προφανώ, ναι, ναι. Τι είναι αυτά που τα πουλάει. Και ποιο τα μαζάει, αυτό τα πουλάει. Να ξέρεις όμως ε, σύντροφε από σχολείο και πες. αλλάζω χρώμα φωνής Ή, και χρησιμοποιώ τον σύντροφε γιατί ποιον έχουμε? το χατζηδάκι ο οποίος <laughs> είναι Ω, εσύ, όποιο, μπράβο. μπράβο γιατί όσα... τα βάζει με εργοδότες για να ακούσουμε Πώς διασφαλίζετε ότι αυτό θα γίνει μόνο με αίτημα του εργαζόμενου ξέρουμε από την ζωή και στην πράξη Ότι πολλέ φορέ το δίκαιο του ισχυρού είναι με τον εργοδότη. Εσείς νομίζετε, εσείς νομίζετε ότι τη ρύθμιση αυτή τη θέλουν οι εργοδότε όλοι, Διότι εγώ έχω μιλήσει μαζί του. Στη δηλαδή. μεταλλουργία, α πούμε, στη χαλιβουργία, στι εταιρείε πληροφορική κτλ., μου λένε εμεί αυτή τη ρύθμιση δεν τη θέλουμε. Δεν μα εξυπηρετεί. Ναι, δεν ταιριάζει στι ανάγκε των υπηρεσιών μα. Κατάλαβε. Κόντρα. Νάτο, η χαλιβουργία είναι απέναντι. Κόντρα στην κόντρα. Σοβάμαι επανάσταση από τη χαλιβουργία. Αυτέ, εγώ φοβάμαι, τι απεργίε που θα κάνουν οι ιδιοκτήτε χαλιβουργία. <laughs> Κατά του χατζηδάκι. Ναι, ναι, ναι. Θα κατέβει. Θα το πάμε κάτω δρόμους. μαζί με του ιδιοκτήτε χαλιβουργία. Εγώ πάμε <laughs> ιδιοκτητών, παιδί μου. Α, δεν <laughs> θέλω. Το... <laughs> πάμε εργοδοτών. Πάμε εργοδοτών. Άκου τι λέει. Ότι κάποιοι εργοδότε νομίζουν. και το λέει με ύφο. Έχει μιλήσει, μιλήσει με εργοδότη. Μην πετάσαι, την να είναι. Έχω μιλήσει. Για το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Για το νομοσχέδιο. Για αυτό το θέμα. Καλά, Έχει κάνει συμβουλή. Όχι όλοι, συγγνώμη. Όχι όλοι. <laughs> Πάει ένα σε μια πολυεθνική <laughs> έχει μιλήσει με τον εργοδότη του ποτέ. Τώρα που το σκέφτομαι. Φίλησε με ένα AIDS. Τώρα που το σκέφτομαι, οι εργοδότης που έχουμε μιλήσει με ένα και ένα. Ένα σκένα σκέφτεσαι. Καλά. Πραγματικά. Οι κορδότε μια... των μέσων ενημέρωση είναι ένα σκέφτη που έχουμε μίληση. Για που δεν έχουμε μιλήσε. Δεν πήγες να γίνει κοπτόρα του, μου ήθελε να γίνει δημοσιογράφο, uh, show woman, man. Ποιο έχει τα κοπτόρα του, δεν τα Να πάω να μιλήσω. Δεν ξέρω, ο Χατζηδάκη μάλλον μιλάει με αυτά και δεν ξέρω τι λένε για το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Α κρατήσουμε το ουσιαστικό. Οι όλων των κρατών, ενωθείτε. Ναι. Διότι θα γίνει χαμό. Ο Χατζηδάκη τα λέει αυτά σήμερα το πρωί. Όποτε βγαίνει ο Χατζηδάκη να πει, δίνει ατάκε. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλάζουμε θέμα. Ευτυχώ βγαίνει, βγαίνει τακτικά. Νομίζω Και στο είναι νομί... Έχουμε τώρα πέρα. Δεν πέριμε. φαντάζομαι ότι έχουμε άδονη, Νομίζει αλλά ο πέρα. Νομίζω ότι πείθει με αυτά που κάνει. Νομίζει... Γίνεται καταγέλαστο κάθε φορά. Από τι ελιέ που πρώτο ξεκίνησε, <laughs> Αυτές με τι μητέρε, του φοιτητέ, του εργαζόμενου, τι παρασκευέ. Ε, και τι δεν έχει πει το στόμα του, τέλο πάντων. Το και... μόνο που δεν έχει πει είναι αν δεν έχει ελιέ δικέ σου πήγαινε στου δρόμου. Όπου βρει ελιά, τι να ξέτει. Ναι, ναι. <Το... Το>... Ή να σε πηγαίνει το αφεντικό. Δεν έχω μέσα. Να ήταν... μαζέψει το αφεντικό τη ελιά. Είχε ένα τραγούδι παλιά πολύ για την αξατινανθισμένη αμυγδαλιά. Την ελιά. Μπορεί να μπουν και αμυγδαλιέ με κάποια ρύθμιση, οπότε να έχει άδεια και γι' αυτό. Ναι, είναι μια άλλη περίοδο οι αμυγδαλιέ όμω. Αλλά και είναι ραυδίζω. Ναι, άλλη περίοδο. Περισσότερο καιρό στα θα κάτσουμε, ορίστε. Oh, αυτό, Κάμερα σε μένα. Η 23η-10. Καθόμαστε περισσότερο. Τι μας κρύβουν, Σήμερα η Ελλάδα δίνει μια μάχη. Πάλι. Ναι. Μάχη-μάχη μας έχει πάει. Μας έχει πάει. Είχα... <χει> όντας Ναι. Είναι η Eurovision. Α, ah, η σήμερα, πρώτη μα. Όχι. Η πρώτη, η πρώτη, πρώτη για την Ελλάδα. Για την, Ελλάδα μας. για την Κύπρο ήταν προχθές Τι μας νοιάζει. Πέρασε. Ε, ε, ε, Κύπρος. Είναι. Ε, τι ρίχνει η Ελλάδα. Τι ρίχνει η Ελλάδα. Σήμερα είναι η Ελλάδα. Αν περάσουμε το Σάραγκο 2. Ωραία, να περάσουμε. Το Dance Last Dance, πώ λέγεται. Τελευταίο χορός Έτσι δεν λέγεται. Δεν α, ξέρω. Το Last Dance, τη δεκαετία του Όχι. <laughs> είναι τη μόδα η αντιγραφή. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό. Τέλο πάντων, προχτέ διαγωνίστηκε. Δεν τα κατάφερε. Η γειτονική χώρα που βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα. Όπω κοιτάμε την, την, την Αλβανία. Δε, όχι, όχι. Αριστερά από τη Βουλγαρία. Αριστερά είναι και η Βουλγαρία από την Αλβανία. Μεσουλαβεί μια άλλη χώρα. Δεν θυμάμαι. Πώ λέγεται που είχε έρθει ο πρωθυπουργό τη Ζάεφ. Σερβία. Η Σερβία είναι πάνω από την Ελλάδα. Δεν το Δεν το λέμε αυτό το όνομα. Το ήρθε προχτέ ο Ζαφ και κάνει το επίσημο tweet στο λογαριασμό του Μιτσοτάκη. Δεν λέει ήρθε ο πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν λέγεται. Προ... Κανεί δεν το λέει. Είναι... Μιλούσε ο Άδωνη, δεν λέει κανεί, να μην μπουν τη λέξη Μακεδονία. Ο άλλο που ήταν, ο Σπανάκη που κανείς, ήταν. Κανεί. Αυτό πάλεπε... που το, ρωτούσες, το, το ρωτούσε, το ρωτήσα. Γεια Λοιπόν, η North Macedonia wow. το λέω εγώ, τολμάω. Σκληρό. Διαγωνίστηκε προχτέ. Το πούλο, ε, έμαθα. Ναι, καλά, δεν. Εντάξει, δεν πει ότι Λοιπόν. Ε, πριν δύο χρόνια είχε ξαναδιαγωνιστεί και τι, oh. πριν τέσσερα πάλι είχε τι πάει να πει αυτό, όχι ah. με το όνομα αυτό Φίρομ δεν ήταν όνομα όχι, ήταν σκέτο Μακεδονία πέρυσι ήταν Ματσεντόνια σκέτο Μακεδονία ήταν καλή, όχι, Φίρομ ήταν πάντα ήταν Φίρομ στα δέτοια όμως έγραφε Μακεδονία από κάτω ναι, αλλά Φίρομ ήταν το F, Firm, το ναι. Y, το R και το, το, το Ματσεντόνια μεγαλύτερο ε, από πέρυσι είναι North Ματσεντόνια Τι έλεγε ο Άδωνη πέρυσι. Ah. Δεν μπορώ να το αφήσω αυτό το σχολείο στο. Χθε το βράδυ, όσοι παρακολούθησαν Eurovision πήραν και την πρώτη μεγάλη κρυάδα. Από εκεί που τόσα χρόνια βλέπαμε τη Φύρομ, τώρα βλέπαμε τη North Macedonia, η οποία μάλιστα μα έδωσε και 0 βαθμού. Και έτσι υποχρεώνονται οι Μακεδόνε, εμεί δηλαδή, να ακούμε κάποιου άλλου τους Μακεδόνε και να πρέπει να του λέμε και ευχαριστώ. Τώρα. Το ίδιο, <laughs> Τώρα ισχύει το ίδιο. Βγήκε να πει, θα το τους λέμε και ευχαριστώ. Δεν βγήκε, δεν βγήκε να πει. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα μας δώσει 0 βαθμούς τα φανήματα αυτά. Ψηφίζει τώρα που αποκλείστηκε. Ψηφίζουν όλε οι χώρε. Αποκλεισμένε και μη ψηφίζουν. Για να δω. Ο Μιτσοτάκη τι κατάφερε, θα μα δώσει Εντάξει, ψήφο, α πούμε, η Νότια Ματσεντόνια. Να σου πω κάτι, να κερδίσει. έναν βαθμό. Αν ντους. είχε δώσει βαθμού, ίσω ήταν άλλη κριτική του άδωνι, γιατί το είπε, πήραμε και 0 βαθμούς Ναι, ναι, αφού τον ανέφερε, μέτρησε. Θέλω να πω τα κριτήρια του Άδωνη είναι πολυεπίπεδα. Δεν είναι μόνο, μόνο, μόνο ένα κριτήριο. <laughs> <laughs> για, για σημαντικά θέματα <laughs> βέβαια. Μόνο επίπεδα Στην Κύπρο λοιπόν γίνεται χαμό. Του ο να τι γίνεται, γιατί πήγαν έξω από Αυτού θα ακούσουμε έξω Προβληματιστείτε, έχετε παιδιά, θέλετε τα παιδιά σας να ακούνε αυτά τα λόγια, θέλετε τα παιδιά σας να ακούνε ότι αγαπούν τον διάβολο, είστε γονεί, έχουμε φύγει αδέρφια μας ορθόδοξοι χριστιανοί, την πατρίδα μας δεν την βρήκαμε στο πεζαδρόμιο, κάποιοι θυσιάστηκαν για να έχουν σήμερα την πατρίδα μα κάποιοι έδωσαν το αίμα τους και αυτοί αγαπούσαν τον Χριστό, με όλη την καρδιά τους. Το τραγούδι αυτό δεν είναι ένα τραγούδι που το χρησιμοποιεί κάποιος στην ιδιωτική του ζωή. Πρόκειται για ένα τραγούδι που επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει επίσημα την Κύπρο. Όμως το τραγούδι αυτό είναι άκρος κατάλληλο για να εκπροσωπεί την Κύπρο. Η Κύπρος είναι μια ορθόδοξη χώρα με δυσχυλιετή χριστιανική παράδοση. Είναι η νήσος των Αγίων Και τι θα στέλνουμε καλόγριες Αφού είναι η νήσος των Αγίων Όχι να στείλουμε και τα gospel είναι κα, το φουέγω μόδα. πρόπερση πέρασε Με την ε, φουρέιρα Ήταν χριστιανικό Ήταν στην νήσο φωτιά, των Αγίων η φωτιά, Διαβόλου πάρως δεν έχω δει στον παράδειο καμιά φωτιά Όχι είναι τα καζάνια δηλαδή απέναντι το, το, Συγγνώμη σπέρα, βράζουν, δηλαδή, Να βράσει mm. κάτι αν θες το κάνεις Να βάζεις μπρίκι Όχι. Το κάνεις <laughs> στην κεραμική. <laughs> να μην βγει η Κύπρος είμαστε, Γιουροβιζέ. Ενώ <laughs> δεν θα δει φορτιά για κανένα <laughs> λόγο. Oh, <okay>. και απαγωγική. <laughs> και απαγωγική, <laughs> να μην δει τώρα. Πιο, πιο μπροστά. Ακόμη πιο, πιο μπροστά. Λοιπόν, αυτά λένε και οι πολύ ευτυχισμένοι. τιμή τον αγώνα τους οι άνθρωποι. <laughs> δεν έχουν άλλα προβλήματα αυτοί. <laughs> όχι, πάμε. Η είναι λιμένα. λιμένα. όλα. Φαίνεται και από τα παιχνίδια. Πνευματικό εκεί <laughs> αυτό το, το αγώνα, Κανονικά όλα. δεν Ε, πνευματικός ηγέτη σε αυτόν τον αγώνα Κατά του El Diablo, ε, Ήταν ο, ο Μητροπολίτης Μόρφου Ο Μόρφου παντού Ο οποίος έχει παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία Χάθηκε. Δεν ξέρω τι παίζει Ζήγησε. Τι παρεμβάσει έχουν γίνει Και τον περιμέναμε προχθές λοιπόν στο κήρυγμα την Κυριακή Και δεν πήγε Πήγε στο κήρυγμα Αλλά... Περιμέναμε να πει πολλά δεν Τι είπε. περιμένεις από ένα στάρ όταν πα. Δηλαδή... Δεν περίμενα να πει πολλά. Συγγνώμη, όταν πας, ο Γκές θα πει την επιτυχία κι άλλο ένα. Μπράβο. Και έναν ογκόρ, δεν θα πει τώρα. Τον θες πάντως να βγει. Και προχθές ναι. το κήρυγμα λέει τα έξις. Μου λένε μερικοί δεν θα κηρύξεις σήμερα. Πραγματικά μετά από το τόσο δυνατό Μπάσχα που ζήσαμε, δεν έχω λόγια να πω. Δεν έχω κήρυγμα να πω. Πράγματι. Γι' αυτό να με συγχωρίσετε, μερικοί θα και από μακρά, να ακούσουν τον Το μόνο κήρυγμα που έχω να σας πω είναι ότι Χριστός αδέστη. <Minor> τι άδειες, μα <Nein> τι κουβάζεσταν αυτός. Ζηναρώμα. Μα πας να δεις oh, το λάθος, μόρφο. Λάθος, Ο λάθος. τουρισμός. Λάθος. Να τα πιάσουμε ένα, ένα το σαν, σαν Εγώ θέλω να πάω στην Κύπρο, γι' αυτό το λόγο μα μόνο. Μα τι είχα πράγματα έχει να δεις. Να μια Κυριακή, δηλαδή, πας το κήρυγμα. Στο Βατικανό θα πας, αν δεν δεις τον Πάπα. Ναι, στο Βαντικάν δεν έχει νόημα να την, την καπέλα σε ξθηνά. Την είδαμε! Ε, καπέλα, μόλι η καπέλα κι αυτή. Λοιπόν. <laughs> <laughs> τον Άγιο Πέτρο. Δε, <laughs> τον είδαμε τον Άγιο Πέτρο. <laughs> <laughs> τον ξέρουμε τον Άγιο Πέτρο. Ναι. Θέλω να πω, εδώ ομόρφω, πώ του άδειε έτσι. Oh. Και μου λέει μόνο Χριστό Ανέστη. Άλλημα. Περίμεναν οι άλλοι από κάτω. Χάλιμε. Σαν να πηγαίνει τώρα στην Eurovision στο Ισραήλ να δει τη μαντόνα και να μην τραγουδίσει. Ναι, έχει πρόπερση. Λοιπόν. Δεν είναι, έχει άλλο. Έχει, μείνανε με το. Το θυμάσαι αυτό με την παντόνα που πήγαιναν που πηγαίναν Παλαιστίνοι με τέτοιο με Ισραηλινού. Τα, τα θυμάμαι όλα. Τι τα γλυκά πολιτικόλα. Λοιπόν, το τραγούδι τη Κύπρου ε, λένε όλοι ότι είναι κλεμμένο. Α το διαβάσουμε. Σε σχέση με άλλα που <laughs> είναι επίση κλεμμένα. <laughs> κλεμμένα. Επειδή ε, είναι μόδα. Είδα στο διαδίκτυο υπάρχουν με ένα τραγούδι. Με, με, γίνονται διάφοροι παραλληλισμοί με διάφορο. Εμένα μου θύμισε τη Lady Gaga. Ποιο? Το Bat Romance. Θα το ακούσουμε. Τα έχω βάλει τώρα δίπλα-δίπλα για να το κάνουμε τη συγκριτική μελέτη. Γιατί σα θέλω να είμαστε σε εγρήγορση. Πάμε, πάμε. <χω> ίδιο τώρα δεν το λες Έχει είναι. άλλη φωνή Α Αντάξει, τη μια τη λέει Lady Gaga τη Λάνιπο, Την άλλη πως τη λένε δεν θυμάμαι ε, Αν μεταπιάσουμε τις διαφορές Οκ, okay, εντάξει ναι, Η άλλη είναι κάτι ανάμεσα θα ήθελε σε Lady Gaga Τάμπτα που δεν της βγήκε ε, Εντάξει, δεν έχει σημασία Το ξέρασε πάνω μας όλο ε, εντάξει, αυτό Δεν έχει σημασία ναι. Ε, Καλά, μπήκε ο Σατανά τώρα. Επειδή είναι και του. μπήκε ο Σατανά και την πήγε στην αντιγραφή χωρί να το καταλάβει. Ναι, νομίζω. Επειδή του διαβόλου. Αν ήταν για να, να ήταν ο Σατανά κάνει τα πάντα. Εδώ τώρα να αντέγραψε την κάγκα. Τίποτα, ναι, ναι, ναι. Θα μπει ο Σατανά από παντού άμα είναι. Πώ μα Πώς το μας... μπήκε από τη Λady Gaga τότε, έτσι δεν πάει. Τα τώρα. λένε όλοι αυτοί, τα λένε εκεί έξω το ρήκ, τα λένε όλοι. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένια, κάνουμε και τη συγκριτική μελέτη, κάνουμε άλλη μια αποκάλυψη, γιατί είναι είμαστε και αποκαλυπτική εκπομπή. Είμαστε, είμαστε. Πώ επηρέασε όμω αυτό επηρεάζει και τη Lady Gaga. Προφανώ ακυρώνει την καρδιά. Ακυρώνει την καριέρα. Αγυρών, λοιπόν, την μέχρι εδώ εκλητικά, ήταν. Τώρα. Κάντε Πάει, τώρα Να θα το ξανασκεφτούμε το πράγμα. Τότε τον χαμουρευόταν εκεί πέρα στα Όσκαρ. Να ήταν. Να... Και διάλεξε και διάλεξε. Θα ακού τώρα το, το Battle of σε αυτό που είναι πολύ ωραίο τραγούδι και θα σου πηγαίνει ονού νου στην Κύπρο. Ναι. Στο Μόρφου. Του Μπον. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, οι διαφημίσει για να συνέλθουμε από αυτό που ακούσαμε και μετά εδώ συνεχίζουμε μετάλλα. Άλλωστε, για να μιλήσουμε και στη γλώσσα των αερομεταφορών, η οδηγία από τον πύργο ελέγχου τη κυβέρνηση είναι μία. Να πετάμε στα σύννεφα. Ιδίω τώρα που τα λέει ο Πρωθυπουργό. Κοιτά, έχει καλά με τι άλλε γλώσσε και πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα <laughs> των αερομεταφορών. Ναι, γιατί, ναι αλλά άκουσε τι είπε, Να πετάμε στα σύννεφα. Είναι εντολή. Mm. Θέλω να κάνω μια αποκάλυψη. Επόμενε δεν έχουμε κυβερνήσει νάδικα στα σύννεφα. Πώ δεν το πω. Προχτές, εγώ είπα ότι μου αρέσουν οι λέξει με διαλυτικά. Και έφερα ως το βόηδι. Μισό λεπτό. Τη λέξη βόηδι. Έχουμε την φανατική ακροάτρια που είναι και δασκάλα, στοιχείο, εξόρι και πρόορι από ό,τι αποδεικνύεται, σύμφωνα με αυτά που λένε εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι. Όχι, τι λέτε κάθε μέρα. Που πήρε και έκανε μια διόρθωση και είπε ότι δεν είναι διαλυτικά, ναι, διαλυτικά είναι ο τόνο στο όμικρο. Ναι. Μπαίνει ο τόνο στο όμικρο, άρα δεν χρειάζονται διαλυτικά, άρα δεν ισχύει αυτό που είπε και το κέφιζε και, και με λέγεται αμόρφωση. Δεν είναι αμόρφωση τα γνωστά, όπω έχει αποδειχτεί και σε άλλα. Ναι, ναι, όχι ναι. μόνο σε αυτό μην πιάνεσαι τώρα Τη σου στείλε μια άλλη ακροάτια Που είναι πανεπιστημιακή τέτοια θα Ότι έχει διαλυτικά το βόηδι γιατί όχι. έτσι γουστάρω Το βόηδι Βόηδι ah. <laughs> λοιπόν ναι, ναι, ναι. Βάζουμε πάντα διαλυτικά Όταν γράφουμε τις λέξεις με κεφαλαία Ακόμη και αν τονίζετε το πρώτο γράμμα <Κι βρίζει> του, του Εγώ, δίψηφου Εγώ με κεφαλαίο το εννοούσα <laughs> Αμπράβο <laughs> <Α, μπράβο. laughs> Ακόμη και αν τονίζετε το πρώτο γράμμα, σας διαβάζω σχετικό λίμα από σάιτ τώρα <Κι> ναι, και αστια, ναι, ναι, ναι, ναι. του Δήψη φωνήεντες καθώς τα κεφαλαία δεν αποτυπώνεται ο τονισμός π.χ. γάιδαρος Και εκεί μπαίνει διαλυτικό στο κεφαλαίο. Εγώ το γράφω με κεφαλαία το void. Το είπα κεφαλαία και, και το είπα φωναχτά σωστά κατάλαβα Και στην δασκάλα και σε σένα μπα, Αμέσως μπα. που καραδοκείτε να διαβάλλετε Συνεχίζουμε Έχει τελειώσει η καρέγκλα Ξέρεις τι έχω, το έχω σπουδάσει εγώ Κάνω εισαγωγή στο επόμενο <laughs> ο <ωραίο>, smooth transition <laughs> <μ' αρέσει laughs> τι στο, έχει Το survivor λοιπόν, Καλά, Εκεί έχουν τεθεί θέματα Αυτό είναι το όριο Σε αυτά τα reality τίθενται πολλά θέματα Δεν είναι μόνο ότι Γενικώς, πάνε για τα λεφτά, ξεβράζονται. Ότι... Ωραία διαμαντάκια, ωραία διαμαντάκια. Καταρχά και μόνο γιατί είναι έτσι άνθρωπο κεντρικό, κεντρικό α πούμε, αναγκαστικά. <laughs> Αν κάπου είναι στο κέντρο άνθρωπο, είναι εκεί ακριβώ, έχει δίκιο. Λοιπόν, ε, και γίνεται, παίζει πολύ σε αυτά τα reality στρατηγικέ. Από το πρώτο Big Brother, Θυμάσαι που στο. Ακόμα λέγω παίζει στρατηγική. Με, ο Μυρίδη παίζει με στρατηγική. Ναι, ναι. Το οποίο οι άλλοι δεν είναι καταφέρνουν. Γιατί δεν τα Να τελευταία στο διάλογο. Και, πήγε, και, και, διότι και, διότι και Έτσι λοιπόν, προχτές ξεκίνησε ένα θέμα με τη στρατηγική. Μάλλον έχουμε λίγο να ανοίξουμε ένα λεξικό. να ανοίξουμε λίγο ένα λεξικό. Έχουν Σημαίνει στρατηγική. Εσύ σα δεν μιλάτε δηλαδή. δεν δηλαδή. Όχι, δεν μιλάμε. Εγώ δεν λίγο πει κάτι. Ε. Ναι, λέω να ανοίξουμε ένα λεξικό, να, να δούμε τη λέξη στρατηγική και τι σημαίνει ορισμό ορισμός, ρε παιδί μου. Τι, τι σημαίνει. Ε, δεν είναι κακό να Γιατί τη μία λέει γούστος και καπέλο, τη την άλλη λέει στρατηγική. Έτσι παίζει και αυτό σου λέω. Εμένα το δικό μου το background δεν με αφήνει να, να, να το κάνω αυτό και με τη Μαριαλένα ε, Έχουμε λίγο την ίδια γνώμη ως αθλήτριες και οι δύο. Όταν και εσύ βγαίνει σήμερα στο σερέμον και λέει ότι είναι στρατηγική κίνηση και στρατηγική κίνηση είναι τι? Ο, ε, ο ευθυνδιασμός, δείχνεις και εσύ ότι παρασκέφτεσαι λίγο τα πραγματάρια, είχε δικαίωμα να το κάνει και 30 τριαντάφυλλες. Να σου πω κάτι, ξέρει τι έχω σπουδάσει. Ε, ξέρεις τι έχω σπουδάσει. Όχι, τι. Τι τι Περιμένει απάντηση που να σχετίζεται με τη στρατηγική, κάτι, ναι, ναι. με γνώσει, με υπόγεια πάντα. Με ψυχολογία ενδεχομένω, γιατί είπε, παιδί μου, ότι ο ευνηδιασμό είναι ναι, κομμάτι στρατηγική. αλλά όταν... λειτουργεί ψυχολογικά στον άλλον αρκετά. Και όταν με το που το είπε. Τι, τι σκέφτεσαι, ψυχολογία σκέφτεσαι. Καρολίνα, που δεν την ξέρω. Καρολίνα. Ναι, εγώ δεν το βλέπω κιόλα. Όταν το αυτό, παγώσαν όλοι σου. Λέω, Ό, τι θα ρίξει τώρα ναι, εδώ. Ναι, ναι, κάτι. Κάτι. δεν ξέρω. Ψυχολογία. Να σου πω κάτι, ξέρει τι έχω σπουδάσει. Ε Έχεις Όχι, τι; Παρσκευή; Καρολίνα, τελικά τι έχεις σπουδάσει. Για το κρύωμα. Τε, οργανώσκευση πιχυρίσια. Καρολίνα, τελικά τι έχεις σπουδάσει. Για το κρύωμα. Τε, οργάνωση πιχυρίσια. Εμείς Επέστοτε, Το ορέξι όλα. Εδώ αυτό του αποστομήναν όλοι. Μήναν... <laughs> Τι να πει, άσυμα σκοπεύανε. <laughs> Πρωτότυπο κλάδο κλάδος, όλη η οργάνωση και η επιχειρήσεων. <laughs> Αλλά πέρα από αυτό. Είναι αυτό που τη προηγούμενη γενιά Έφε... πήγε πολύ καλά. <laughs> όλοι του σπουδάσαμε. Όλοι οι οργανισμοί έχουν διοικήσει οικονομικά επιχειρήσει. Και οι υπολογιστέ σε μια φάση, ανά πενταετία. Οι πιο πριν. Πιο πριν οι υπολογιστέ, ναι. Λοιπόν, εδώ. Ε, το έριξε το σκληρό χαρτί. Πάγωσαν όλοι. Τέλο. Άμα έχει σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση. Τίποτα, Μπορεί να, να ξέρει από στρατηγική. Στο survivor. Εφόδιο για τη, τηλεπαιχνίδια είναι το survivor. Και εδώ... το... Επιχειρήσω... Οργάνος, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. <laughs> Και το survivor. Και γιατί το τον Ντάνο μετά έγινε συγγραφέα. Θα ήταν συγγραφέα στον Τάνο Ηθοποιό. Τα Του έχουν ανοίξει οι δρόμοι Στα βάφτα, υποψήφιο. Ναι, ναι, ναι. Α τα χρυσέ σφαίρες Πάμε στο ξεμάτιασμα. Έχει ματιαστε ποτέ. Πολλέ φορές θα μου πεις ναι, εντάξει, αναγκαστικά. Okay, αναγκαστικά. Έχει μάτιαστε τίποτα άλλο γύρω σου? Κάποια σημεία του σωματόζουν επίση. Όχι, όχι, ah, ah, πέρα, ah, από no. ah, okay, πέρα από σένα. Α, όχι, πέρα από με. Α πούμε, ξέρετε. Ένα διπλανό. Όχι, όχι, δεν ah, λέω για. Μπορεί να ματιαστεί το σπίτι. Το ah, ξέρετε, μπορεί να ματιαστεί το σπίτι. Κάνει ευχέλογο και τελειώνει με αυτά. Κρίμα. Oh, oh, Πάμε ευχέλογο. Πόσο παροχημένο. 2021. Χαλό. Ξεματιάστηκε. Το σπίτι, ναι. Το ευχέλογο δεν είναι για άλλα πράγματα. Είναι για την καυτάρα, είναι για το κακό το μάτι. Και ξεματιάζουν το σπίτι. Η συγγραφή. Βασικά μια μάρα με Μαρίδου. Που βγαίνει oh, στην ναι. καινούριο, που βγαίνει oh, το πρωί. Και εκεί έχει άλλα διαμάτια. <laughs> <Δεν ξέρω τώρα. laughs> θα... και άλλα διαμάντια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, τα προλάβουμε. <laughs> ναι, ναι, είναι κι άλλο ένα, κάπου το πήρα χαμπάρι. Εμεί έχουμε από την Ανάποδη ξεκινήσει. Έχουμε τα διαμάντια τη Βουλή πρώτα και μετά πάμε στα <laughs> άλλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενώ κανονικά πρέπει να αρχίσουμε από τα άλλα. Λοιπόν, η κυρία Μεϊμαρίδου μα δίνει οδηγίε. Μεϊμαρίδη, οκ, okay, συγγνώμη. Συγγραφέα. Συγγραφέα. Αν στο Alter, είχε πάει το βιβλίο Γόνα. Αυτά με τη λένε Αφιλένα Μαντάικα. Ούτε καν καθίστε στην τουαλέτα Μαντάικα. Όχι, κόρτια. όχι. Είναι ωραία βιβλία, Τέλος. Το θέμα είναι. Α. Όχι, δεν έχω το διαβάσει. Α. Το θέμα είναι ότι κάνει, δίνει οδηγίες για το ξεμάτιασμα σπιτιού. Α. Λοιπόν, τι ξέρω και τι θα κάνουμε ναι, σήμερα. Λοιπόν, θα κάνουμε Μάγια του Μαγιού. Ξεμάτιασμα. Είναι σμυρνέκα ξεματιάσματα. Ωραία, ξεματιάσματα. Μάγια που γίνονται μάτι. το μήνα Μάη για να ξεματιάσουμε το σπίτι ή αν αισθανθούμε χρουσουζά. Θέλουμε λουλούδια του Μαγιού, πήγα mm -hmm. και μάθησα την Πολύ ωραία. Θέλουμε ένα... Λεκάνη, Το οποίο θα βάλουμε δύο ποτήρια νερό Από βραδείς Το νεράκι από τη ΒΕΣΥ ή εμφιαλωμένο Έχω και Βίκο Κοίταξε, α. Αν... Βίκος, α, ξέρεις ότι ο Βίκος Το χρησιμοποιούμε πολύ στα μάγια του Μαγιού Για την αποπηγή Ο Βίκος δεν ξέρω να το ξεφεύει, είναι από τα Γι αυτό, <laughs> γιατί τα άλλα είναι από την Ούλεν Εδώ, Εδώ. <laughs> Όχι θα τα ακούσετε Μα, Συγγνώμη, Εγώ δεν είσαι περίεργος Το σπίτι σου είναι ματιασμένο. Ναι, όχι. Φτερνίζεται, δηλαδή. Χασμουριέται. Και πώ θα του πει κουνή σου τρει φορέ από τη θέση σου, Φροντίζει ο σεισμό. Τι πιάσε τα παφτά σου. Τα παφτά του στο σπίτι, πώ τα πιάνει. Το κάνει εσύ γι' αυτό. Α. Ρώτα την κυρία Μεϊμαρίδη. Λοιπόν, εδώ ήταν οι οδηγίε. Παίρνουμε ένα λεκάνι όπω είπε, η Ούλεν και τα υπόλοιπα. Μάστορα, θα φέρει ένα λεκάνι Θα τα κάνω. Χάλι άλλο. Το έχω κάνει εδώ τώρα. Πρέπει να βάλει και λέξη μερό. Μάθουρα <laughs> Το, το <laughs> ρος πάει εκεί <laughs> πέφτει κάτω Λοιπόν, συνέχεια μετά την Ούλεν Συνεχίζουμε γιατί είναι τα Μαγιάτικα Μάγια. Γίνεται μόνο Μάη αυτό Α. Φλεβάρι δεν ξέρω της σπίτι Κύριε, θα το το το ναι, τι να να Ό, τι μπορεί να είναι το κεφάλι όλο χρόνο. Μεγάλη Παρασκευή, έτσι Αν Μεγάλη Παρασκευή, το κεφάλι όλο τον χρόνο. Το τι λένε δεν τώρα, Ναι, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμο. σπίτια. Φίλες μου, ματιασμένα. Θα το σπίτι τι θα σπίτια και Θα έξι τέτοια. Φουφού, εγώ το φτιάχνω. Πού το βρίσκουν σε εσά. Αλλά μπορεί να βάλει οποιαδήποτε κολόνια. Αυτό τώρα θα τα αφήσει όλη τη νύχτα. Ναι. Και το πρωί θα κάνεις το εξή. Εδώ διάβασε τα λόγια Γιατί Λοιπόν βραβώ. το σπίτι όπως κάνεις το σταυρό σου ναι. Έχει τέσσερις, τέσσερις τείχους Ωραία. Ένας βορρά, νότος, ανατολή, δύση, δύση και ανατολή mm -hmm. Όπως κάνεις το σταυρό σου Και λε τα λόγια Ήλια που βγαίνεις το πρωί δώσε τον οίκο τούτο ή σε αυτό το σπίτι Πρόσεχε, υγεία, χαρά, ευτυχία Τείχη, λαμπρή, σαν το φως σου Παιδιά και εγγόνια, γερά Και κράτα μακριά κάθε κακογλωσιά, γλωσσοφαγιά και κακό μάτι. Πάζ μετά στον τοίχο του Νοτιά. Τώρα, α, στο δωμάτιο του Νοτιά. Αυτό το έχω άφησε όλο το βράδυ και μετά το βάζει ένα μπουκαλάκι. Όχι. Αυτό θα το πάρει όπω είναι στο ναι. χέρι σου και λέγοντα τα λόγια με τα δαχτυλάκια α, σου. Αν τα ρίχνει στον τοίχο. Του τέσσερι τείχου. Να, σε ξεματιάζει. Ωραία. Τα λόγια θα πρέπει να τα μάθει απ' έξω. Μην να διαβάζει με τη φλοσούρτη. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτά, το παικτικό είναι το 100%. Δεν μπορεί να διαβάζει. Όχι. Λοιπόν, εδώ θέλει πηξίδα πώ θα δώσει. είναι ο Νίκος Τούτο. <laughs> ο Νίκο Τούτος Αν. Είπε τον <laughs> Νίκο Τούτο. <laughs> το Αγίου Οικολάου, <laughs> <laughs> Λοιπόν, εδώ θέλει πηξίδα. Γιατί πα στο Νότο, υπάρχουν και σπίτια που είναι νότιο-ανατολικά. Τι κάνει εκεί. Εδώ είπε μόνο για νότου-βορρά. Ah. μπέρδεμα, εγώ θέτω θέματα εδώ δεν, δεν απαντήθηκα, θέλω να πω η Κατερινέ και Νούρη, που είναι οι δημοσιογράφους που κάνουν για το θέμα, δεν το φώτισε όπως Συγγνώμη, έπρεπε Συγγνώμη, εγώ λέω τώρα, εντάξει που δεν τα πιστεύω τώρα κιόλας, ο ο δεν, λέει... δεν πιστεύει κιόλα ο κόσμος ότι τι πιστεύω, κοίτα μου αρέσκει το El Diablo όλα είπε. μαζί αυτά κολλάνε ε, ναι το ξέρω ε, κοίταξε να δεις, αν βάλεις εγώ σου λέω ένα αναβράζον Στην αποχέτευση μέσα το ρίξεις <laughs> Του σπιτιού είναι η αποχέτευση Του σπιτιού, το σπιτιού. Δεν Και λιώσει, κάνει και αυτό ε, Αναβράσει, δεν θα περάσει Όχι, το όχι. ξεμάτιασμα είναι η συνολική λύση το Και ξεμάτιασμα. κάθε Μάη μαγιάτικο Ωραία. για το σπίτι Αν βάλουμε χάντρα στην πόρτα Όχι, όχι δεν πιάνουν αυτά Κομποσκίνι Δεν μπορώ, είσαι πρωτόγωνος Εδώ έχουμε οδηγίες από ναι, συγγραφέα πώς. Σε πρωινή εκπομπή Καλά Έχουμε ζήσει να πηγαίνουν στην Εκκλησιά το καινούριο αυτοκίνητο να του κάνει ο πατέρα. Τέτοια, να το διαβάζει. Σα ο... σπάτα. Στα σπάτα Ά, ανοίγουν το καπό, το καπό και του κάνει και τι διαβάζει τι, του κάνει, τη, τη μηχανή. Ναι, του καρμπιρατέ. Μα, διαβάζει τη μπαταρία <χ> Όλα κανονικά. Έχουμε και ένα τρίτο μέρο γιατί κάνει μια κομβική ερώτηση η Κατέρινα καινούριο τελικά. <χ> και να μάθουμε πώ ακριβώ τελειώνει όλο αυτό. Δεν πετάμε το νερό το υπόλοιπο. Η Αιθία Αφταλία το έκανε λοσιόν. Και δεν έχει βάλει πιο ωραία στο πρόσωπό σου. Την έπαιρνε. Θα έβαζε στο μούλτι. Όχι βρέ, είχε μούλτι. Το σουρώνε και έβαζε Μία κουταλιά μικαρμπονάτου σουτ δηλαδή σόδα σκόνη ναι. και λίγο υνόπνευμα και είναι η ιερότεροι λοσιόν που μπορείς να δεις. Το κάνουμε αυτό το, το, το μάγι όταν αισθανόμαστε ότι έχει μια χρουσουδιά γιατί αυτό δεν υπάρχει βέβαια κάτι τέτοιο. Το νιώθουμε Να βασικανία μέσα στο σπιτικό μας. Το νιώθουμε ότι κάτι mm. δεν πάει καλά. Αυτό είναι λοιπόν ο, το, το σταύρωμα το του σπιτιού και ε, για το ξεμάτιας του. Λοιπόν, κομβική ερώτηση. <laughs> Εκτό και αν το έκανε για τρόλ που είναι τέλειο, Αν το τρόλαιε. Είναι... Τρόλ ωραίο είναι, Ότι όλο αυτό το. Σωστό, το γιατί έχω θα ήθελε να το κάνει εκεί βελουτέ. Ναι, αλλά είναι υγρότερο. Κάτσι κι αλλιώ αυτό. Ε, τι και αν θα θα κάνουμε, κάνουμε λοσιόν, που θα τη ρίξει αυτή μετά. Τα απόνερα από το ξεμάδιασμα, θα τα κάνω λοσιόν να ρίξω από πάνω μου. Ρίχτα, ή στο σπίτι, στο άμα ξεμάδιαστε. Στον κήπο να φυτρώσουν λουλούδια, ξέρω εγώ. Τι θα βγει. Μαγιάντικα. Μαγιάντικα. Θέλω να πω ότι η εκπομπή συγκεκριμένη κάνει νούμερα, έτσι. Ε, έχει όλα δεν κάνει μόνο τώρα, Αυτά πάρε μαζί πολλές φορές ε, Ο κόσμος το εκτιμά Βλέπει, παρακολουθεί, διαλέγει Επιλέγει, υπάρχει ελευθερία Υπάρχει δημοκρατία Με κριτήρια αισθητική στη ζωή Όχι, α βγει ο καθένα να πει ότι θέλει. Όχι. Τα κριτήρια είναι το θέμα. Καμία αντίρρηση. Θα πείτε, κάθε μέρα τέτοια ο καθένα. Καθότι αν τώρα θα μιλήσουμε για μετα... με αυτό, για να καταδείξουμε όλο αυτό Όχι, το πράγμα. Για να καταδείξουμε τον τρόπο. Επειδή η εκπομπή έχει και interaction με το κοινό. Ναι. και βγαίνουν και λένε κάτι ψεύτικε ιστορίε, κάτι που ωραία, τους έχουν καονίσει <laughs> <Πολύ, ωραία. laughs> <laughs> με κεράτο με την πεθερά του που είναι 102 χρονών. Ναι, ναι. Ε, για να μου γράψει το σπίτι στο κρανίδι. αφού έχει και interaction να πούνε. Λέμε αυτό και με το μάτι. Στείλτε βίντεο αύριο που το κάνατε. Γιατί κάποιοι το κάνανε. Αν το κάνανε ναι. Στείλτε βίντεο την ώρα που το κάνανε. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ τι κάνει. Έχει τη νομεράτζα σου εκεί. Κάνει τα νούμερα σου. Σκέψου και τι σατυρικέ εκπομπέ. Δώσε μα βίντεο έτοιμο. Πρέπει και οι σατυρικέ να κάνουν κάτι. Να το συνεχίσουν. Όμως. Να το, το συνεχίσουν. Να δώσει την yeah. κυρία που ξεμαρτιάζει στο σπίτι να το δούμε Η άλλη το κάνει στο πλατό. Με το multi. Ναι, να πηγαίνει μέσα στο σπίτι που είναι ο Νότο, που είναι ο Βορρά, η Ανατολή. Όλε τι σουρεάλ καταστάσει. <laughs> γιατί αυτό δεν <laughs> λέγαμε τώρα στο διάλειμμα ότι είναι ο Μπαλούρδο θα το κάνει αυτό. Δεν με... ξέρω αν ξέρετε, το, το... το... Όταν... Όταν... Όταν... Όντω, αλλά κάποιοι θα το κάνανε κανονικά αυτό. Δώστο το κείμενο. Και να μπει στο σπίτι και να δει τώρα τη μάνα σου να πηγαίνει να ψάχνει με πηξίδα <laughs> τον με Νότο και τον Βορρά. <laughs> <laughs> και να βάζει τον τοίχο. Να κρύβει το δάχτυλο που φυσάει, να ξέρω πού θα πάω. Πουνέντε και λεβάντε. Αυτά λοιπόν τα ωραία. Μένουμε στην Ο τέχνη. Ο κολευάτισμο. Ναι, ναι. Α, α, Αξιονεστή και τα λοιπά. Αυτό δεν πηγαίνει να πεις με κάποιο αξιονιστή τρόπο. τρόπο. Ωραία. Μαρινέλα. Σαν σήμερα. Εμένα, <laughs> <laughs> σαν σήμερα γεννήθηκε. Θα κάνουμε τώρα άλλη μια έτσι, συγκριτική μελέτη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρινέλα, μεγάλη τραγουδίστρια, την ξέρουμε όλοι, το 1938-2038. 20 Μαΐου 38. Η Μαρινέλα, λοιπόν. Ε, τα, λέει, τα λέει. Ναι, η Μαρινέλα, λοιπόν, που είναι και ακμεότατη σκηνή κτλ. Ε, έχει τραγουδήσει τι Βλακίε στην καλλιτεχνική τη πορεία. Έχει τραγουδήσει και διαμάτια Έχει τραγουδήσει και καλά. Ναι. Έχει τραγουδήσει τι Βλακίε. Δηλαδή είναι μια Κοίτα, φωνάρα. Είχε μια ροπή. Ροπή. Ειδικά την περίοδο τη Κούρσα. Προ... Δεν είναι θέμα. Όχι. και τα χρόνια. Δηλαδή δηλαδή και τώρα εξήντα... και τη Και τη δημοκρατία. Θα ακούσουμε εδώ yeah. τα πιο έτσι, χαρακτηριστικά. Είναι πραγματικά καραγκιουζλίκια. Τραγούδια με τα οποία έκανε καριέρα την έμαθε πολλοί κόσμο. Και δεν έχει καμία ενοχή από ότι μπορώ να καταλάβω, γιατί πολλά από αυτά τα, όχι όλα, κάποια τα λέει και στα live. Να είναι 2,5 λεπτά, πόσο είναι όλο αυτό το πολύ ωραίο, να το απολαύσουμε. Απαντρευτό ταξιδευτή Πριν τον χορτάσω να τον χάνω Να φεύγει πριν με βαρεθεί Η αγάπη μας Είναι λίγο πιο μικρή από το σύμπαν Γιατί πρέπει να χωράει κάπου Να παίζει το τρανζίστορ τα μέσα Yeah, to τέλος του υπήρχε το εμβατήριο από κάτω. <laughs> Γιατί έτσι το Ποτέ περνάει ο στρατός. Ποτέ αυτό. Το κατσαρός, ναι. Ήταν το, το έπος για την Αλβανία, κάπως έτσι λεγότανε σε αυτό το τραγούδι, όλα τα άλλα συμβαζόμαστε τα τρατζίστορ, τα κρεμεζί που κάμισα τα παιδιά την ανάβησα. συμβαζόμαστε είναι διαμάντι. Συνόμη, το συμβαζόμει είναι πολύ ωραίο Πεκτικά είναι. Παικτικά, είναι, παικτικά όλο... είναι από τα καλύτερα. Absolutely. Εμείς τα έχουμε κάψει στον τρίγκι τρίγκι, αυτά τα βάζουμε χρόνια γιατί κολλάνε απόλυτα στο mood τη εκπομπή. Βέβαια Μαρινέλα δεν είναι μόνο αυτά. Έχει πει και τραγουδάρε όπω τώρα εδώ, Ζαμπέτα. το λίδι μου σαν γέρνης και Εδώ η Μαρινέλα και φωνή ωραία. και το τραγούδι. Και ωραία μουσική όμω. Προφανώ. Το ηθικό δίδαγμα είναι ωραία. που αφορά και πάρα πολλού, όχι μόνο τη Μαρινέλα που έχει κάνει και μια καριέρα. Ότι μόνο το ταλέντο δεν φτάνει. Είναι και επιλογέ. Είναι επιλογέ, είναι το μυαλό, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Γιατί εδώ έχει είναι ταλέντο η Μαρινέλα. Δεν το συζητάμε. Αυτά μυαλεί και, και, και τι Η αντίστοιχη φωνάρα τη επόμενη γενιά, α πούμε, που ήταν η Χαρούλα. Δεν είναι ίδιο. Δεν είναι, δεν ίδιο. είναι ίδιο. Η, αλλά επιλογές, η Χαρούλα έκανε επιλογέ. έχει πει μια, μια βλακία. Τώρα, Όχι, Ποια βλακία έχει πει η Χαρούλα, δεν έχει πει βλακία Είναι, είναι, είναι, είναι άλλο. άλλο. Η άλλο Χαρούλα ήταν μετά τη Χούντα που έπεσε σε συνθέτε τρομερού Με μεταπολίτευση. Ναι, ήταν κάπω. ήταν διαφορετικό, αλλά έχει και, και από πού ξεκινά. Καλά, πολιτικέ συνθήκε και οι δύο συναντήσανε. Και οι ναι. συναντήσανε. Σε τι ρεύμα έπαιξε. Τώρα μεθοδράκιδε, κατζιδάκιδε, Λοίζο, Ξαρχάκο, Λεοντ Καλδάρα δεν θα μπορούσε να Μαι, κάνει μπορούσε κάτι άλλο. Εύκολα, η η, η, ενώ η Μαρινέλα έχει ξεκινήσει από το 50-60 με καζατζίδι, με του λαϊκούς και μετά το είδα αυτό μια μοντρενιά προφανώ που απελευθερώθηκε Άς. και έλεγε ότι υπήρχε, η αγάπη μα είναι πιο μικρή από το Σύμπαν γιατί ο πρέπει ο να χωράει κάπου. Ε, δεν, δεν κόλλησε εκεί. Κιά, πολλή, πολλή. Και, και κλείνει με ένα τελευταίο, τον Πυρετό, Άκη Πάνου. Επίση ωραίο τραγούδι, επίση ωραία Μαρινέλα. Επίση μουσική. Χιλιόχρονη να είναι, έτσι σα αποχαιρετούμε, διαφημίσει και μαγκαζινοί. χαρά. καινούργια τρικημία ένας άλλο πιρετός, κάθε νέα γνωριμία όνειρα με συντομία μια ελπίδα κάθε μία κι ένας πόνος δυνατός.